Dialogue 3. Shopping. On a hot August morning, the market is crowded and noisy, but shopping must be done all the same. Sophia is buying tomatoes, cucumbers, oranges and some lemons. Είναι Αύγουστος πρωί. Η Σοφία είναι στο Μανάβικο. Παρακαλώ. Πόσο κάνουν οι ντομάτες? Ενενήντα λεπτά το κιλό. Και τα αγγούρια; «Τα αγκούρια είναι 2 ευρώ το κιλό». 1 – κιλό ντομάτες και 1 – κιλό αγκούρια. Αμέσως! Τα λεμόνια πόσο κάνουν! Είναι 1 και 50 το κιλό... και τα πορτοκάλια είναι 1 και 50 το κιλό. Είναι φρέσκα! Βέβαια! Είναι φρέσκα! Τότε και 1 κιλό λεμόνια παρακαλώ! Βέβαια. Ορίστε οι ντομάτες και τα αγκούρια. Να, και τα λεμόνια σας! Πόσο κάνουν όλα μαζί!